Καλώ ήρθατε, φίλε και φίλοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, στον Αρτε Φου 90,6 εκπομπή α. Όπω κάθε μέρα δηλαδή από την ίδια στι δύο και μαζί σα ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα. Λοιπόν, νέα γεμάτη εβδομάδα ξεκινά. Ε, παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση δουλεύει νυχθημερών, ακόμα και τι κυριακέ δεν ξεκουράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι χθε, όπω με πληροφορίσαν σήμερα οι συνάδελφοί δημοσιογράφου, είναι μια μακρά. Η μέρα, έχουμε και μια μακρά νύχτα. Εγώ δεν την κατάλαβα, ήμουν αλλού. Θα σα πω. Ευτυχώ δηλαδή, γιατί αν σκεφτόμουν από πώ να ξεκινήσω σήμερα. Λοιπόν, ε, όλα αυτά που σα λένε σήμερα οι διάφοροι συνάδελφοι και σα πληροφορούν έκπληκτιστή. Σα τα έχει πει η εκπομπή ΑΕ, σα τα έχει πει η Δημήτρη Καζάκη εδώ και πολύ καιρό για όλου αυτού του νέου φόρου που έρχονται, για του επίτροπου, ε, για το ότι κάθε μήνα θα βλέπουμε αν εκτελείται ο προπολογισμό και κατά πόσο εκτελείται ο προπολογισμό. Και επειδή είναι γνωστό, παιδιά, γιατί σε αυτή τη χώρα ζούμε και ξέρουμε τι συμβαίνει, αν όχι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε πάρει, είχαμε πάρει πλέον το τελευταίο με όλο αυτό το, το έλλειγμα, τα χρέη, την ύφεση, την ανεργία. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να, να δούμε ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού. Όχι. Άρα λοιπόν θα έχουμε περαιτέρω απολύσει και νέου φόρου και περαιτέρω περικοπέ σε μισθού και συντάξει. Μα για σταθείτε ένα λεπτό. Πριν από λίγε μέρε που ψηφίζαν αυτά τα μέτρα στη Βουλή δεν μα λέγανε ότι είναι τα τελευταία μέτρα. Δηλαδή, πριν να λύσει πετεινό, ούτε 3 φορέ δεν προλάβαμε. Άρα, δεν ξέρω, εκεί έξω έχει μείνει κανεί σα. Πραγματικά αναρωτιέμαι, έχει μείνει έστω και ένα άνθρωπο που πιστεύει αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας που πιστεύει ότι η χώρα έχει μέλλον μέσα από αυτό το δρόμο λοιπόν εδώ νομίζω όχι, ότι δεν έχει απομείνει κανείς ακόμα και δεν ξέρω δεν, δεν θέλω να χαρακτηρίσω δεν μπορεί να είναι κανείς μόνο αυτοί που είναι βολεμένοι, που είναι λίγοι είναι συγκεκριμένοι, που θέλουν να παραμένει αυτό το σύστημα, που πληρώνονται από αυτό το σύστημα χρόνια τώρα και μας πεπιλάνε με το μυαλό με όλες αυτές τις ανοησίες που μας λένε κάθε μέρα. Λοιπόν, η λύση είναι η δράση. Και θα σας πω ότι εχθές, γιατί δεν κατάλαβα ποτέ μια μακρά ημέρα, ήμουν στο Λουτράκι, όπου παρουσιάστηκε μία από τις πολλές δράσεις που μπορούμε να κάνουμε. Το όνομά είναι Θαλήν. Κάποιοι από σας μπορεί να ξέρετε τι είναι το Θαλήν. Για αυτούς που δεν ξέρετε βέβαια, εμείς αύριο θα έχουμε εδώ τον υπεύθυνο ε, αυτού του συνεταιρισμού γιατί το Θαλήν είναι ένα συνεταιρισμός, μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμό, όπου όλοι μας μπορούμε να συμμετέχουμε ε, και να απολαμβάνουμε προνόμια, να, όχι, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε stop στη φτώχεια. Όχι μέσω φιλανθρωπίας αλλά μέσω αλληλεγγύης, μέσω ανάπτυξης, μιας ολόκληρης αλυσίδας με παραγωγούς Έλληνες έτσι, και δημιουργώντας και θέσεις εργασίας. Είναι ένα σημαντικό επιτεύγμα που υπάρχει, λειτουργεί ήδη στο Νέο Ηράκλειο εδώ και αρκετούς μήνες και 560 οικογένειες ξεκίνησε από 100 οικογένειες. Οικογένειε, όχι άτομα. Και αυτή τη στιγμή 560 οικογένειε είναι στο Θαλίν, στο Νέο Ηράκλειο και αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, αντιμετωπίζουν ε, το η μοναξιά, γιατί πλέον δεν είναι μόνοι του. Είναι 560 οικογένειε ενωμένε, μια αλυσίδα. Έχουν πάρει τη ζωή του στα χέρια τους. Λοιπόν, αυτό παρουσιάσαμε χθες στο Λουτράκι, θέλω να πω ότι παρά το γεγονός, επιτρέψτε μου δυο λόγια, το Λουτράκι θεωρείται μια πόλη, μια λουτρόπολη, έτσι που η επαρχία, όπως ξέρεις Δημήτρη, λέει ότι επειδή η επαρχία ακόμα δεν έχουμε πάει τα προβλήματα που έχουν τα κέντρα. Mm -hmm. Και όμως εχθείς ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Οπουδήποτε και αν γίνεται αυτό ξέρω και από τη δική μου διόγια. Το ίδιο προ το ίδιο μεγάλο λοιπόν, άραφε. Ήταν οι άνθρωποι που ήρθαν yeah. εκεί, ε, έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Και αμέσω θέλω να σου πω ότι εκδίδουν το ενδιαφέρον τους και, και γράφτηκαν για να αρχίσει να λειτουργεί σύντομα στην πόλη του Λουτρακίου αυτός ο συνεταιρισμό. Απλά ήθελα να το αναφέρω ότι γίνονται πράγματα εκεί έξω, μην μένετε στα κανάλια τα συγκεκριμένα όπου σας λένε κάθε μέρα πόσο μακρά είναι η νύχτα και η μέρα για να αποφασίσουν μέτρα που είναι λιμμένα ήδη έχουν αποφασιστεί αυτά τα μέτρα το δράμα είναι αυτό που με στεναχωρεί και που με έχει λιγάκι πιέση και σκέφτομαι τι άλλο μπορείς να κάνεις ναι. γιατί πραγματικά ο χρόνος τελειώνει ε, πώς θα το πούμε, έτσι, παρακολουθούμε την κλεψίδρα ανάποδα mm -hmm. να εξαντλείται το Ιάμος να ξέρεις τι έρχεται να το βλέπεις να το βλέπεις ολοκάθαρα και να μην ξέρεις με ποιον τρόπο να κάνεις τον κόσμο να συνειδητοποιήσει να μην πέσεις στην παγίδα που τους στείλουν. Γιατί τους στείλουν μια φοβερή παγίδα και αυτή τη φορά δεν το πληρώσουμε πινα. ή ανεργία Θα mm -hmm. το πληρώσουμε έμα. Mm -hmm. Και τι, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο δε, δεν ξέρω Ας δώσουν ιδέες και ακροατές δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, δεν, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Mm -hmm. Ε, να βγούμε στα μεγάλα κανάλια ή ξέρω εγώ να έχουμε δυνατότητα δηλαδή μέσω, μέσω μαζική ενημέρωση. Είναι επίση σαφέ ότι δεν είναι δυνατόν να συγκινήσουμε τι ηγεσίε τη τις, τις λεγόμενη αντιπολίτευση η οποία έχει οτι δεν ειναι δυνατό να συγκινησουμε τι εντολέ τη από τα ξένα κέντρα και κινείται κατά το δοκούν. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το πούμε, την, να, να πούμε στον κόσμο μην πέσει τουλάχιστον αυτή τη φορά στην παγίδα. Μην πέσει στην παγίδα γιατί τέλος πάντων θα το πληρώσει και θα το πληρώσει ακριβά αυτή τη φορά, όχι απλά με τη δουλειά του θα το πληρώσει με αίμα και να το πούμε ξεκάθαρα τον οδηγούν σαν σφαχτάρι στον εμφύλιο να σας πω κάτι που με έτσι με συγκλώνησε που έμαθα αυτό το, το, το Σαββατοκυριακό από τα περίφημα investment reports δηλαδή τις ειδικές αναφορές που στέλνονται σε επενδυτές προκειμένου να ξέρουν που να επενδύσουν στην χρήματα αγορά. Ναι. Ένα από αυτά τα investment reports που είναι και πώς να το πούμε έτσι αφορούν πολύ συγκεκριμένο κοινό προειδοποιούσε για άμεση ε, αγορά μετοχών συγκεκριμένων εταιριών οι, παρέ, οι οποίες παρέχουν ιδιωτικού στράτους σε κυβερνήσει, προκειμένου να οι κυβερνήσει να εξυπηρετήσουν ένωμη ε, ε, ε, ε, τάξη και ασφάλεια ή οτιδήποτε άλλο. Οι συγκεκριμένε εταιρείε, η πρόβλεψη ήταν άμεση άνοδο των μετοχών και προτείναν στου επενδυτέ να αγοράσουν τι συγκεκριμένε μετοχέ. Έχει ενδιαφέρον όμω το γιατί. Αναφέρονταν πολλά. Αναφέρονταν ότι πρόκειται για μια νέα βιομηχανία εκατόδη εκατομμύριων δολαρίων σε αιτήσια βάση παγκόσμια. Αναφέρονταν ότι αυτή η βιομηχανία το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκτοξωστεί στο διπλασιασμό αυτού του τζίρου. Αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη εταιρεία στο, στο χώρο, η πρώην Blackwater αγόρασε περίπου 6 με 7 εκτάρια κάπου στην Αφρική όπου έφτιαξε στρατόπεδο εκπαίδευση των ανθρώπων που χρησιμοποιεί για αυτές τις δουλειές. Οι συγκεκριμένες εταιρείες διαθέτουν από 20 έως 50 χιλιάδες τέτοιους εμμίσθους φρουρούς, όπως τους λέμε, στα Οργανιστάν και στο Ιράκ. Η συγκεκριμένη εταιρεία Blackwater καταδικάστηκε από, τις, από τα Αμερικανικά Δικαστήρια και το Κογκρέσεων για τη δολοφονία 17 αμάχων στη Βαγράτη από τους δικούς τους και τι έγινε, λύρωσε ένα πρόστιμο, άλλαξε την επωνυμία και συνεχίζει ακάθεκτη. Το χειρότερο όμως από όλα δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στο συγκεκριμένη αναφορά αναφερόταν συμβόλαιο το οποίο υπογράφτηκε εν κρυπτό το προηγούμενο μέσος διάστημα με την ελληνική κυβέρνηση. Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα παρέχουν το απαραίτητο προσωπικό για τη συγκρότηση περιπόλων με βαριά οχήματα και βαρύ οπλισμό περιπολούν σε αστικά κέντρα ναι. και σε ιννοιαστικές περιοχές ώστε για τη, για τη φύλαξη της ένωμης τάξης. Mm. Όπως αναφέρει πάλι συγκεκριμένη αναφορά η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να έχει παραγγείλει τα θωρακισμένα οχήματα και το βαρύ οπλισμό για που θα παρασκευθούν στο προσωπικό τους συγκεκριμένων εταιριών οι εταιρείε αυτές όπως συνηθίζουν να κάνουν όταν μπαίνουν σε μια χώρα στρατολογούν κατά κύριο λόγο από τη χώρα, ντόπιου δηλαδή από τη χώρα, ναι. ώστε να δημιουργεί ναι. που ξέρουν καλύτερα το περιβάλλον και πώ θα διαρρέουν. Και α, για άλλου λόγου. Λοιπόν, και ότι είναι έτοιμε να αναλάβουν υπηρεσία αρχέ του 2013. Ε, γνωρίζουμε πια, κάτσε γιατί το χρόνο έχουμε. Σε εταιρείε Ναι, καθήνα. Θα σου πω τώρα, θα μου πει και αν μπορούμε να πούμε Αλλά ποια ελληνική κυβέρνηση. Του κυρίου Σαμαρά, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα αυτό θέλω να τώρα, πω. Τώρα, του κυρίου δηλαδή. της τελευταίας Μάλλον, δηλαδή, η ναι, συνεργασία, ναι, η ελληνική τρόικα. Ναι, ναι, ναι. παράγελα ναι. με το πολυνομοσχέδιο, η, η σημερινή τρικομματική Κυβέρ. ελληνική κυβέρνηση φέρεται να έχει υπογράψει τις συμβάσεις αυτές και να έχει παραγγείλει τον οπλισμό. Ο οπλισμός αυτός είναι θωρακισμένα οχήματα όπως αυτά της K4, που χρησιμοποιεί η K4 στο Κόσοβο ή οι... τα οχήματα που χρησιμοποιούν στατιωτικές αποστολές στο Αυγανιστά, στην Καμπούλ δηλαδή ή στη Βαγδάτη, ναι. θα φέρουν ναι. βαρύ οπλισμό ναι. που δεν διευκρινίζεται τι, αλλά κάλεστα θα μπορούσαμε να πούμε και ε, τα οχήματα αυτά θα συνοδεύονται από ε, μότοσυκλετιστές, οι οποίοι θα, α, θα λειτουργούν ως ακροβολιστές των περιπόλων αυτών προκειμένου να διατηρηθεί η ένα μετάξυψη. Λοιπόν... Δηλαδή, σε ποιες περιπτώσεις θα μας δεν το ξέρουμε. γιατί αυτό πρώτο είναι... αναφέρεται πως οι επενδυτές... για να τους δείξουμε ότι οι συγκεκριμένε εταιρείες αναπτύσσουν δράση, ναι. αναπτύσσουν το τζίρο τους, αγοράστε τις μετοχές τους οι οποίες θα κτηνάχτον. Μα άμα... Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. λοιπόν, Ωστόσο είναι ένα θέμα αυτό, ένα τεράστιο θέμα. Ναι. Ναι. Αυτό το, το μοντέλο οργάνωσης είναι στρατόχωροφυλακή Υπάρχει ήδη στην Ευρωζώνη, mm -hmm. την έχουν δημιουργεί στην Ευρωζώνη, αυτή τη στρατοχωροφυλακή, για την οποία είναι, ε, έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά φέρεται η ίδια η ελληνική κυβέρνηση να προβλέπει τη συγκρότηση τέτοιων σωμάτων το για, για ποιο λόγο αφήστε τη φαντασία σε ελεύθερη γιατί συνήθως ε, λέγεται η, μπαίνοντας στο site των συγκεκριμένων εταιριών αναφέρεται ότι η ανάμεση στις δραστηριότητες τους είναι και καταστολή εξεγέσεων ναι. riot uh, anti-riot λέγεται, λέγονται λοιπόν, μέτρα ενάντια στις εξεγέσεις, εξεγέσεις. στις αναταραχές μάλλον Ράει, δεν είναι αναταραχή. και μια πορεία αυτή η εξεγέση <χαι> μπορεί να την βαφτίσουν λοιπόν ε, δυστυχώ το πολιτικό σύστημα, όπως είναι στο σύνολό του, ετοιμάζεται να σπρώξει έναν ολόκληρο λαό και μια χώρα στον εμφύλιο. Και έναν εμφύλιο όπου δεν θα είναι πλέον τα διακυβεύματα τη ελληνικής αντισαντησίας, όπως ήταν στον παλίο εμφύλιο, έστω και αν μας οδήγησαν εκεί οι ξένες δυνάμεις, οι Βρετανοί και, και μετά Αμερικανοί, μόνο και μόνο για τον λαό να χάσει αυτό που κέρδισε με το αίμα του τη στην διατοχή. Την ελευθερία του, δηλαδή αυτή τη φορά θα μας οδηγήσουν εκεί για να μπορούν να σφαγούμε μεταξύ μας ανάμεσα σε φυλάρχους δεν είναι τυχαίο αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αλλού για πόλωση δίθεν της ελληνικής κοινωνίας ανάμεσα στο 35% της αριστερά και στο 30% της Χρυσσάβης εγώ απλά θα εκλυπαρίσω αυτούς που ακόμη έχουν στοιχειώδη νοιό στοιχειώδη νοημοσύνη στο μυαλό του θα του εκλιπαρήσω γιατί αυτή τη φορά δεν είναι να, βγ... να βγει σωστό σε μια πρόληψη για τη βιωσιμότητα του χρέου να καταλαβαίνετε είναι άλλο πράγμα αυτό ναι, ναι, ναι. θα του εκλιπαρήσω εκεί που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑΚΑΛΑΣΟ του ΕΠΑΛΑΣ και τέτοιο και αν του εκλιπαρή δεν μπορεί καταλαβαίνει ναι, να καταλαβαίνει λοιπόν και... θα του κατα... και... εκλυπαρίσω να εγκαταλείψουν τι λογικέ mm -hmm. αριστερού μετόπου σήμερα το να υποστηρίζεις ότι πάμε για αριστερό μέτωπο ή πάμε σε αριστερό μέτωπο είναι το εισιτήριο για να πάμε σε εμφύλιο και θα τη στήσουν τη δουλειά, την ξέρουν όπως θα τη κάνουν τη δουλειά. λοιπόν έλεος, κάντε κάτι να αποφύγουμε αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει η αριστερά την ταφόπλακη αυτής της χώρας δεν είναι δυνατόν δεν είναι δυνατόν να μας οδηγήσει σε σφαγή, πια η αριστερά Δε, Αυτό ξεπερνάει τα όρια πλέον Δηλαδή δεν είναι και πλέον Σε είμαστε πλέον σε μια κατάσταση Που να χαριτολογούμε Το ξαναλέω, σκεφτείτε το σοβαρά Αρχίστε να σκέφτετε λιγάκι Δεν έχει εδώ, δεν παίζει κανένα Ποιος είμαι εγώ, ποιος σας δυνείς, Ή ποιος είναι ο άλλο. Εδώ παίζει, μετράει Οφείλουμε να μετράμε τις προοπτικές μες ολοκλησχώς και ενός λαού. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Yeah. Παιδιά, μιλάω σε όποιον ενδιαφέρεται. Και το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου. Εδώ δεν είναι να βγει σωστό. Εδώ πρέπει να διεψευτούμε άμεσα. Επειδή το τόπιο δοσιολογικό σύστημα και οι ξένοι προστάτες του το έχουν αποφασίσει να μας οδηγήσουν σε κατάσταση λιβερίας και να μας πρόξουν πραγματικά στον ΚΑΑΤΑ όχι κοινωνικο-οικονομικά. Θα πρέπει πάση θυσία πάση θυσία να αντιληφθούμε που πάντα πράγματα. Όσοι τουλάχιστον από εμάς έχουμε σοβαροί ε, σκεφτόμαστε έστω, με τον τρόπο μας, αλλά σκεφτόμαστε με τον τόπο. να σκεφτούμε σοβαρά. Δεν μπορούμε να κάνουν διαφορετικά, να τα βγάλουμε πέρα με αυτό το λαό παρά μόνο το συμφαγή. Το κάνουν και παλιότερα, το ξέρουν το παιχνίδι. Είδαμε ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν διαφορετικά. Το, το, το μπλοκ ε, των πολιτικών δυνάμεων που σήμερα κυβερνάει έχει αποφασίσει να αρχίσει αίμα. Να αρχίσει το αίμα του ελληνικού λαού. Κάνουμε έκκληση σε οποιοδήποτε πατριώτη, δημοκράτη, αισθάνεται δημοκράτης, να πάρουμε άμεσα μέτρα. Να βρούμε όλοι μαζί. Εδώ κρινόμαστε όλοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς, στους πολίτες, αναφέρομαι και σε αυτούς που στο Έχουμε ξεφύγει πλέον, μας οδηγούν σε σφαγή. Έχουμε όλη υποχρέωση να καθίσουμε μια στιγμή και να σκεφτούμε. Οι λογικές της που πεπία θα μας οδηγήσουν σε σφαγή. Το λέω, το ξαναλέω, το αναλύω. Το ξανααναλύω. Θα το ξαναπούμε. Να το καταλάβουμε. Το θέμα είναι ότι το, σήμερα προσθέτει κάτι Δημήτρη. Δεν είναι μόνο η αίσθησή σου και το πόσο διερατικό είσαι. Εδώ προσθέτει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. έτσι; Το οποίο είναι πραγματικό. Το λέγαμε, το φωνάζαμε πολύ και αύριο πριν. Μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τι λέγαμε πριν. Να μην δημιουργήσουμε ε, το δέν, ερίσματα. Διεθνού επέμβαση στη, στη χώρα μην τα δημιουργήσουμε. Ιδάλω, δημιουργηθούν να είμαστε θέσεις, σε θέση να τα αρνηθούμε. Και αυτά δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε εν μέσω ενό στιγματισμένου, κολοβού και ξεφτλισμένου κοινοβουλευτικού μεταπολιτευτικέ περίοδου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ετοιμάζονται οι δυνάμει, είναι έτοιμε. Οι συμβόλαια έχουν υπογραφεί τα προμήθειε γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συγγνώμη, με Δημητή, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που έρχεται σε σένα, στη δική σου αντίληψη, στα χέρια τα δικά σου, είναι κάτι τόσο απόρριτο? Θέλω να πω... Είναι πολύ εύκολο να το ρωτήσω. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί τρελαίνομαι κάθε φορά ε, πώ εσύ έχει τόσο άμεση πληροφόρηση, όπως αυτά που σήμερα μας τα λένε, Δύο, μή... δύο μήνες ενώ πρόσφατα τα λέγαμε πολύ καιρό πριν λοιπόν και τώρα ξεφνικά μας πληροφορούν γιατί προβλέπει το μνημόνιο 3 ναι, κατέβαζα, όταν τα λέγαμε εμείς Ναι, κατέβαζαν δύο παρξινομιωτικο περιεχομένου που καθορίζουν με ποιο τρόπο θα γίνεται η αυτόματη υπέκοπη και τις θέσει που θα καταλάβουν οι επίτροποι Ακριβώς Έτσι Λοιπόν, λοιπόν, αλλά λοιπόν αυτό δεν δε <χω> Αλλά αυτό θέλω να πω ότι πλέον είμαι πολύ ξεπερασμένο. Το λέω εξε... το σε λέω. σχέση με αυτό που λέμε τώρα, το νέο στοιχείο. Το ξαναλέω αυτό το πράγμα, το ξαναλέω. Φέρεται η ελληνική κυβέρνηση και επειδή καμία άρνηση τη κυβέρνηση επίσημα δεν θα με κάνει να πιστέψω Σωστά, ότι Σωστά, αυτή η κυβέρνηση έχει στοιχειώδη αξιοπιστία για να πει ότι νοιάζεται για αυτόν τον τόπο. Ποιος ακριβώς νοιάζεται, ο κύριος Σαμαράς, ποιος, ο Στορνάρας, ο Κουβέλης, ποιος νοιάζεται για αυτόν τον τόπο, ποιος του καίγεται καρφί, αυτός που μας λέει περισσότερη Ευρώπη και λιγότερη Ελλάδα, ποιος είναι αυτός που θα νοιαστεί. Έτσι δεν μα λένε. Yeah. Η μόνη βιωσιμότητα είναι με σύμφωση της περισσότερης Ευρώπης. Τι σημαίνει περισσότερη Ευρώπη? Λιγότερη Ελλάδα. Και λιγότερη Ελλάδα σημαίνει λιγότερη κυριαρχία, λιγότερος λαός, λιγότερα δικαιώματα, λιγότερη προοπτική. Αυτά δεν μπορούν να τα επιβάλλουν με ομαλές διαδικασίες. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα. Δεύτερο, να αρχίσουμε να κατανοούμε... Να βράλουμε την τζίμπλα από το μυαλό μας γιατί τώρα πλέον δεν είναι ποιος έχει πολιτικά δίκιο ή ποιος έχει πολιτικά άδικο. Απλά εδώ μετράμε πλέον τον, τον απόλυτο κίνδυνο. Μιλάμε το έσχατο σκαλοπάτι. Έτσι λοιπόν, να, να σοβαρευτούμε λοιπόν και να αρχίσουμε σοβαρά να κουβεντιάζουμε εναλλακτικές. Οι δυνάμεις που μέχρι τώρα ο κόσμος σαν στραβός πηγαίνει και τι εμπιστευόντουσαν. Οι, οι δυνάμει που σου λένε «εγώ θα διαπραγματευτώ και θα σου λύσω το πρόβλημα». No. Δεν χρειάζεται να αρνηθούμε το ευρώ και την τη της Ένωση που μας οδηγεί στη σφαγή και μάλιστα ένοπλη στη σφαγή. Λοιπόν, και μάλιστα δεν πειράζει μέσα εδώ θα το διαπραγματευτούμε και θα το λύσουμε το θέμα. Αυτές οι δυνάμει μας έχουν οδηγήσει στο έσχατο σημείο. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που σήμερα τους, τις, ε, θέλουν να τις δουν στην κυβέρνηση ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτό άλλωστε χρηματοδοτούν την έκδοση καθημερινών εφημερίδων που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μία από αυτές έτσι, που τυχαίνει να ξέρω και από ποια επιχειρηματικό όμιλο ισχυρού πετρελαία και εφοπλιστή αυτής της χώρας, χρηματοδοτείται για να βγει προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει καθημερινή εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας. Λοιπόν, που τον έβγαλε με φάτσα να μας λέει ότι θα έχουμε το χειρότερο χειμώνα σαν ελληνικός λαός αλλά μην ανησυχείτε την άνοιξη ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, μην ανησυχείτε πως θα πεθάνετε το χειμώνα. Την άνοιξη θα έχουμε το τσίπο από το Υπουργό. Δηλαδή θα σφαζόμαστε μεταξύ μας. Και αφού γίνει... καταλαβαίνουμε ότι από αυτό το χειμώνα δεν πρόκειται να βγούμε από ούτε σαν έθνος, ούτε σαν χώρα, ούτε σαν κοινωνία, ούτε σαν λαός. Και έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος εντάξει, τόσα καταλαβαίνει, τόσα λέει. Αλλά ναι παιδιά, εσείς που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. ναι παιδιά, υπά... ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ντελιούρε, έχουν στοιχειώδη λογική. Καταλαβαίνετε που πάμε, έχετε αισθάνθει που πάμε. Ε, κοίταξε ε, Δημήτρη σήμερα θα έλεγα έχει κάνει μια δήλωση ο κύριος Λαφαζάνη, άσχετη και σχετική θα σου πω πως ε, λόγω των ε, όλες αυτές τις αναταραχίες που υπάρχει με τους ε, δημόσιους υπαλλήλους που δίσκονται σε διαθυσιμότητα βγήκε σήμερα νομίζω στο Μέγκα δεν έχει σημασία που, σε κάποιο κανάλι στο Μέγκα που μου λέει Γιώτα βγήκε λοιπόν ο κύριος Λαφαζάνη και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ <κοίγε> πρόκειται να πάρει πίσω όλου αυτού του υπαλλήλου που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Εγώ ξέρετε, σκέφτηκα. Πολλοί συνάδελφοι με που σχολιάζουν, πω, πω ο κύριο Τσίπρας θέλει να γίνει πρωθυπουργό και τα συλλέκτου δεν τον αφήνουν. Σκέφτηκα ότι αυτό είναι το θέμα μα. <κοίγε> ε, πραγματικά, <κοίγε> μόλι άκουσα, άκουσα τον κύριο Αλαφαζάη να κάνει αυτή τη δήλωση, λέω Μα καλά, αυτό είναι το θέμα μα. Αυτό είναι το πρόβλημα τη χώρα. Αυτό σηκώνει ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δεν, εγώ σου λέω, σηκώνω ψηλά τα χέρια από τη στιγμή που τον άκουσα αυτό τον τύπο, γιατί πώς να τον πω, που θέλει και να γίνει ο υποθυπουργός χώρας, να λέει στο CNN ότι θέλουμε νέο σχέδιο Marshall και διάσκεψη του 1953, να λέει αριστερός ότι θέλει ένα ανάλογο πρόγραμμα με εκείνο που τροφοδότησε τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα που άνοιξε τα στρατόπεδα ανανύψεως, τα εκτελεστικά αποσπάσματα τους εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και πολιτικούς, πολιτικούς κρατούμενους έχουμε αριστερό που λέει ότι θέλει την οικονομική την επαναφορά της χώρας στο καθεστώς του, του σχεδίου Μάσαρ και του δέματος Τρούμαν ε, τότε είναι ικανός για τα πάντα είναι παντελώ ηλίθιο, συγγνώμη για την έκφραση, ε, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Ε, η... Έχει, έχει δώσει γη και είδωρο σε δυνάμει ε. που επιθυμούν να γυρίσουν την Ελλάδα προ το συμφέρον του φυσικά στην κατάσταση του ευηλίου του 1944-1949. Ε. Και το δράμα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το σχέδιο Μάσα λειτουργήσε με φύγιο πολεμικού όρου και στη Γαλλία, όποιο ξέρει την ιστορία, ξέρει πολύ καλά πώς έδρασε το σχέδιο Μάρσαλ για να δημιουργήσει καταστάσει εμφυλίου στη Γαλλία. Ευτυχώ εκεί οι δύο κοινωνικοπολιτικές παρατάξεις ήταν πολύ πιο όρημε ώστε να αντισταθούν σε αυτό το πράγμα. Και έτσι και ο Ντεγκόλ αλλά και η Γαλλική Αριστερά τα βρήκανε ώστε να μην αφήσουν τους Αμερικανούς να τους διαιρέσουν για να τους δημιουργήσουν εμφύλιο πολεμική όπω το θέλανε, όπω το κάνανε για να, τους, για να α... γραπώσουν για τη Γαλλία και σε και το κανέναν αυτό το πράγμα λοιπόν και έχεις έναν αριστερό αν έχεις Θεό σου απευθυνόμενος στους Αμερικανούς γιατί εκεί μιλούσε και όχι πολίτη απευθυνόμενος στην Αμερικανική ηγεσία τις ζητούσε να τη, ε, επαναφέρει την Ελλάδα σε συνθήκες εμφυλίου 45-49 μέσω του τρόπου που μας έγισε τότε σε εμφύλιο δευματώμα. Σχέδιο Το σχέδιο Μάρσαλ είναι απλά η πανευρωπαϊκή εκδοχή του ΔΟΜΑΤΟΥΜΑ. Λοιπόν, και λες τώρα, κάτσε ρε αδερφέ, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Και καλά, αυτός είναι πιτσιρικάς, λες, αδιάβαστος, α, απολίτικος, δεν ξέρει. Δεν έχει ανθρώπους εκεί μέσα να του πούνε ρεφίλε ρε, τι λες. τι και... λες, τι είναι αυτά που λες. Και εφόσον έχεις τέτοιους ανθρώπους που θέλουμε να σε κυβερνήσουμε, αντιλαμβάνεσαι τι είναι ικανοί να κάνουν. Είτε από άγνοια, είτε από λαθασμένη πληροφόρηση, την οποία δεν έχουν δυνατότητα να, να την κρίνουν σωστά. Mm. Φίλτρο, να την βιλτράνε. Mm. Ούτε τα ανακλαστικά εκείνα που χρειάζονται, τα πολιτικά και κοινωνικά τα ανακλαστικά έχει, που χρειάζεται για να αποτρέψει μια πιθανή καταστροφή, μια επιλογή που θα μα οδηγήσει στην ισοπαίδωση γεωργοτικά, που έτσι μα οδηγούν εκεί. Ούτε φυσικά τη διάθεση να το κάνει. Γιατί αν είχαν τη διάθεση και αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο ρε παιδί μου δεν είναι προσωπικό μου παράπονο του έχω γραμμένο στο παλαιό των υποδημάτων μου Αλλά ρε παιδιά είναι ένα παράπονο είσαστε σε μια χώρα υποφέρει σφαδάζει αυτή τη στιγμή Ακούγεται μια άποψη μια ανάλυση η οποία έχει επιβεβαιωθεί 40.000 φορέ μέχρι τώρα όταν εσεί ούτε σε σε μια τοποθέτη σα δεν έχετε επιβεβαιωθεί Δεν έχετε την περιόδια να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πεις ρε φίλε από πού τα βγάζεις αυτά και τέλος πάντων τι μπορούμε να κάνουμε μήπω ξέρω εγώ και τη σώσουμε τελευταία στιγμή τη χώρα mm -hmm. και απώρυψέ okay, το okay, okay. αλλά κουβέντιασέ το mm -hmm. αυτή τη διάθεση το να μην θε να κουβεντιάζει και να ακουβείς την εξή τακτική αυτός δεν υπάρχει σβήστορα όπως να μπορείς δεν υπάρχει εφόσον δεν κατατάσσε το ίδιο στην αριστερά και η δύναμη στην οποία βρίσκεται μέσα και που οργανώνει μιλάει για ψυχία, για πατριωτισμό, για λαό δεν μπορούμε να την εντάξουμε στην αριστερά στη σιγουμή αριστερά Να την κάνουμε συνιστόσα Ναι, να την κάνουμε συνιστόσα της αριστεράς ναι. με την ευρεία έννοια του όρου ναι, ναι. Λοιπόν Ή δεν μπορούμε να την εντάξουμε και στη δεξιά άρα σβήστους από το χάτι Δεν υπάρχουν Είναι σαν να μην υπάρχουμε έτσι Είμαστε ένα φάντασμα. Αυτή Α, αναφέρονται όλοι σε εμάς στις θέσεις μας, στις τοποθετήσεις, αναλύσεις μας. Μέχρι και ο Στορνάρης στη Βουλή απαντούσε εμάς mm. για την μονομένη διαγραφή του χρέους, για την Αργυδινή. Mm. Μια και κανένας δεν τα χρησιμοποιεί αυτά τα επιχειρήματα. Με σε εμάς. Αλλά κανείς δεν λέει τη λέξη πάμ Με κανένας. Χαρακτηριστικό παραδείγμα... Αλλά δεν υπάρχει. Να θα σε το αναφέρω μεταπτύχει. Λοιπόν, το... κάτσε, θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί έχω καταλάβει από τα μηνύματα. Δείτε. Θέλω να σου πω ότι και εμένα, γιατί με έπιασε εξαπίνησο. Mm. Ο Δημήτρης δεν το είχαμε συζητήσει, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε πριν την εκπομπή. Και έτσι νιώθω πρέπει να mm. ξέρεις, επειδή θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξη, ξεκίνησα με το θαλήν και τις δράσεις, και έρχεσαι εκείνη στη βόμβα. Ε... Με έχει πιάσει αυτό το, το σφίξιμο που, λες, ε, που αισθάνεσαι ένα σφίξιμο όταν ακούσαι ένα δυσάρεστο και λες 8 ώρα θέλω τι θα κάνω αυτό μέχρι να συνειδητοποιήσεις τι άκουσες ε, να, ε, δυμάδο, και να, να το χωνέψεις και να δεις ε, μάνα, πώς θα αντιδράσεις σε δεν αυτό Το δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα η δυνατότητα μιας κυβέρνησης να φτάσει σε αυτά τα έκρατη και τους ξέρουμε αυτούς ναι. Κατάγονται από το ίδιο κόμμα, το κόμμα του Ράλλη, του Γεωργίου ράλι που το 79-80 ήταν έτοιμο να ξανανοίξει, δική, είχε με δηλώσεις του, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ή ο Ράλης, ή ο Αβέροφ, με δηλώσεις του στην τότε Μεσυμβρινή που έβγαινε, mm -hmm. έλεγε ότι προκειμένου να ανασταλούν οι ταραχές στην κοινωνία, mm -hmm. να αντιμετωπιστούν οι ταραχές στην κοινωνία, θα ξανανοίξουμε τους τόπους ανανήψεως. Mm -hmm. Έτσι είχαν πει τότε. Και δολοφονήσανε τον επόμενο χρόνο τον Κουμί και την Κανιλοπούλου, σε μια διαδήλωση, σαν αυτή που ήταν το Σαββάτο, το περίπτωση του Νοέμβρη. Λοιπόν δεν, λοιπόν, δεν μετρομάζει το ότι αυτή η κυβέρνηση προηγώνει αυτού του πολιτικού σύστηματος μπορεί να φτάσει σε αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό το, το πολιτικό σύστημα μα έχει οδηγήσει στη Όχι. σφαγή πάρα πολλέ φορές. Εγώ, το, αυτό που με, με τρομάζει mm -hmm. είναι το εξή Ούτε με απασχολεί τόσο να το πούμε έτσι, το πώ θα διδάσει ο λαό. Ο λαός μας είναι παλικάρι Και ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη μνήμα, μία στους ένστολους πολίτες αυτή τη στιγμή Ξέρω ότι είναι παλικάρια, ξέρουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό Αλλά λέω το απλό Γιατί να μας οδηγήσει αριστερά σε αυτήν την ιστορία Γιατί πώς τα φέρνει η ζωή Δηλαδή Αυτό δεν είναι μπορεί το να, πληγώνε, να το και... Με σκοτώνει, και... δεν είναι δυνατόν που Α, σε... η αριστερά να μας οδηγήσει στο έσχατο σκαλοπάτιο να, ναι, και έχουμε μια αριστερά που από τη μια ο έχουμε... φιλοευρωπαϊσμός της ναι. δεν την αφήνει να σκεφτεί καθαρά ναι. στοιχειοδός... στοιχειοδός καθαρά ναι. δεν είναι πατριωτικά δεν έχουν πατριωτισμό αυτοί ναι. αλλά Φιλώς και ο οι άλλοι... είναι αυτό ή γιατί αισθάνονται ότι έρχονται πολύ κοντά στην εξουσία Οπότε πάνω σε αυτό. Είναι ένα μείγμα. Σίγουρα ναι, είναι ναι, όλα. Είναι ένα, ένα... Και από την άλλη μια παραθυσκευτική οργάνωση η οποία το μόνο που την νοιάζει είναι να συντηρεί να τους ναι, πιστούς ναι, ναι, ναι. γιατί δεν έχει καν οπάθος που ναι, πιστούς έχει ναι. και να ξεφτιλίσει τα σύμβολα και την ιδεολογία ναι. για την οποία εκατοντάδες χιλιάδες πέθαναν προ, προ, προσδοκώντας ναι. την αναγέννηση μιας νέας Ελλάδας. Λοιπόν, εντάξει, αλλά ρε παιδιά τώρα την τελευταία την ίστατη στιγμή Εχ, ε, ε, να ε, ναι, ναι. Να το Δημήτρη ε, με συγχωρείς Αλλά σε αυτό εγώ τουλάχιστον έχω καταλήξει Ότι μάλλον πρέπει να ξεπερρέψουμε με όλους Δηλαδή η Ελλάδα του αύριο Οι νεότερες γενιές πρέπει να ξεπερέψουν με όλους Δεν Γιατί δεν βλέπω ε, συ, κα, Συμφωνώ μαζί σου Καταλαβαίνω την έκκληση Και εγώ την κάνω Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο Και θεωρώ ότι η μοναδική πραγματική λύση Πραγματική λύση το θέμα. είναι η ανατροπή είναι... όλου του συστήματος. Όσο και να και όσο τρέχουμε... και αν πιστεύουν αυτοί, ότι δεν είναι πραγματική λύση. Κάποιοι άνθρωποι που να μα ακούνε σήμερα και να νομίζουν ότι όχι, αυτό παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Κοίταξε να δεις κάτι, επειδή όσοι από εμά έχουμε μείνει και τρέχουμε, όσο και να τρέχουμε και ειλικρινά τρέχουμε με μεγάλε ταχύτητε, ναι. και ίσω να χρειαστεί να τρέχουμε και περισσότερο στο επόμενο διασμό, όχι, ίσω σίγουρα θα χρειαστεί. Δεν προλαβαίνεις να προειδοποιήσεις όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς ο κόσμος είναι υπερεπή στην αυταπάτη. Ναι εντάξει, ε, αυτό που λες είναι σωστό. Και, δεν ξέρω, και ξέρω ότι αυτά τα κλούβια αυγά που του πουλάνε ε, τώρα ναι. για πολιτικούς mm -hmm. διεξου, και για πολιτικές διεξόδους το ξέρω θα, την, θα τις καπουλάνε από τη χώρα. Ξέρω ήδη που έχουν συμφωνήσει να πάνε όταν θα σφαγιάζεται ο ελληνικός λαός. Αυτό θα το πει στη συνέχεια. Λοιπόν, απλά λο, γιατί να φτάσουμε εκεί. Να φτάσουμε, ναι. Έχουμε χρόνο να, να αποφύγουμε αυτό το σενάριο. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανοτελία. Πριν πάμε σε μια μουσική ανάσα να σας δώσω ένα δώρο, ε, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο. Ε, διότι μέσα στη ζωή μας είναι και η διασκέδαση και αυτή την περίοδο είναι καλά να πηγαίνουμε κάπου που ρε παιδί μου έτσι η ψυχή μας να εφραίνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, άρα από σήμερα έως και την Παρασκευή μπορείτε να συμμετάσχετε σε ον εξή διαγωνισμό. Θα δώσουμε πέντε διπλές προσκλήσεις για τη μουσική παράσταση 50 χρόνια και από τους σκηνοβάτες. Η μουσική παράσταση είναι η δεύτερη χρονιά έχει που παίζεται, απλά έχει αλλάξει... Μουσική σκηνή Φέτος είναι κάθε Κυριακή στις 8 και μισή στη Μαγιοπούλα, τη γνωστή Μαγιοπούλα στην Κεσαριανή Λοιπόν, πέντε τυχεροί, πέντε διπλές προσκλήσεις είναι μια μουσική παράσταση που έχει να κάνει με τα 50 τελευταία χρόνια οπότε ακούτε μέσα Χατζηδάκη, Λοΐζο, Ρίτσο, Χιότη, Παπάζο, Γλουρασούλου, Κουγιουντζή, Βαμβακάρλ καταλαβαίνετε πάρα πολύ, μεγάλη σύνθεση μεταξύ των τερουργιών υπάρχουν σατυρικές μουσικές παρλάτες εκεί είναι η διαφορά έτσι ότι δεν είναι απλά μια ε, μουσική παράσταση είναι μια σύνθεση μουσικής και ε, σάτυρας ε, κάθε Κυριακή στι 8 και μισή στη Μαγιοπούλα 5 οι τυχεροί, 5 διπλές προσκλήσεις Κληρώνουμε την Παρασκευή Η συμμετοχή σας έχει ως εξής Γράφετε ΕΠΑΜ και τη λέξη παράσταση Και το όνομά σας οπωσδήποτε Είναι απαραίτητο και αποστολή στο 54-3-44 ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη παράσταση, το όνομα τεπώνυμό σα και αποστολή στο 54-344, 5 διπλέ προσκλήσει για τη μουσική παράσταση 50 χρόνια και στην Μαγιοπούλα. Κάθε Κυριακή στου 8.30 κληρώνουμε την Παρασκευή βεβαίω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανα Γιώτα μου και επιστρέφω. Λοιπόν, εγώ το τραγούδι το είχα επιλέξει και το είχα πει στη Γιώτα πριν ακόμα μα πει ο, ο Δημήτρη ε, αυτά που έρχονται ε, και ήρθε και ο αυτό λέμε. Λοιπόν, Αγγελάκα αγαπημένος, επαναλαμβάνω το διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα μέσα της εκπομπής ΑΕ, είναι μια μουσική παράσταση από τους κινοβάτες 50 χρόνια και είναι στο, ε, στη μουσική σκηνή της Μαγιοπούλας, Μαγιοπούλα, στη Γεσαριανή, κάθε κυριακή στις 8.30, λοιπόν, πέντε διπλές προσκλήσεις ε, πώς συμμετέχετε τώρα, στο μέσο SMS γράφετε ΕΠΑΜ, αφήνετε κενό, τη λέξη παράσταση και το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 54344, 5 διπλές προσκλήσεις οι οποίες θα κληρωθούν την Παρασκευή το μεσημέρι. Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε σε αυτά του Δημήτρη, ε, εγώ θέλω να στείλουμε τις ευχαριστίες μας και στα φιλιά μας τον κύριο Μενέλαο, ο οποίος εχθές... Μα συγκίνησε και εμένα και τον Δημήτρη με την κίνησή του. Κύριε Μενέλα, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας, για τη στήριξή σας, ε, για το γεγονός ότι καθημερινά μας ακούτε μέχρι τις 2.30 και για το γεγονός ότι ο κύριος Μενέλα είναι ένας από τους χορηγούς, όπως είσαστε όλοι εσεί, αυτή τη εκπομπής, και το κάνει από τους το, μετόχους το, χορηγούς και το κάνει από το στέρημά του. Και ξέρει αυτό είναι το συγκινητικό, ρε παιδί μου, το πουλείο, όπω όλοι έτσι εσείς που έχετε αναλάβει τη χορηγία της εκπομπής ΑΕ, είτε μέσω του λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, είτε μέσω της ε, ηλεκτρονικής ε, ιστοσελίδα, εκπομπήαε.gr. Σας ευχαριστούμε όλους για την ε, στήριξή σας. Λοιπόν, ε, εδώ τα λέμε με το Δημήτρη, και ενώ σήμερα όλοι σας λένε αυτά που λέμε ε, πριν από πολύ καιρό, για τα νέα μέτρα, για του νέου φόρου, για το ότι η χώρα είναι όλη υπό επιτροπία, έρχονται οι νέοι επίτροποι σε τράπεζε, δήμου, υπουργεία, σχολεία, νοσοκομεία, παντού, έτσι. Εγώ θέλω να, να πω και ότι υπάρχει μια ελπιδοφόρα εξέλιξη. Βλέπω ότι οι εργαζόμενοι που ΠΟΕΟΤΑ έχουν μια νέα αντίληψη για τον τρόπο που πρέπει να παλέψουν για τα δικιά του, αλλά και ταυτόχρονα το πώ συνδέουν τα δικιά του με τα δίκια του λαού και τη χώρα και είναι αυτό κάτι ελπιδοφόρο, δηλαδή ότι βλέπεις πούμε, πλατεία στρώματα εργαζομένων πούμε, και μάλιστα συνδικάτα να λειτουργούν σε αυτή τη λογική, να ξεφεύγουν από, από αυτή τη σαφήλα, τη, σαπήλα, το, το, το, το σκου, τη σκουριασμένη βίδα που με τρεγμούς και δεν, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να γυρίσει. Ναι. Επειδή ε, ήμουν χθε στην, ομ, στην ομιλία που είχαμε στο Διατικό Κέντρο Πειραιά Είχαν έρθει οι εργαζόμενοι από το Δήμο Περιστερίου Να θυμίσουμε ξανά ότι κάνει μια θαυμάσια πρωτοβουλία ο Σύλλογο Εργαζομένων α, α, του Δήμου Περιστερείου ε, παίρνοντας την πρωτοβουλία να οργανώσει γενική συνέλευση κατοίκων, φορέων, σωματείων του Δήμου Περιστερίου στο Δήμο Περιστερίου mm -hmm. με στόχο να βγάλουν ένα γενικό συντονιστικό όπου θα προετοιμάσει τη γενική πολιτική απεργία και θα συζητήσει δράσεις. Yeah. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό πράγμα yeah. να ξέρετε. Ότι από όσο γνωρίζω, στην Αττική είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται. Βεβαίω ο Δήμο Περιστέριου δεν είναι ένα στοιχείο του Δήμου, στου μεγαλύτερου Δήμου τη χώρα. Και ιστορικός Δήμος οπότε ήταν λογικό. Γιατί ήταν άμεση αντίδραση. Ναι. Είναι η πρώτη προσπάθεια, αλλά να ξέρετε όμω και οι εργαζόμενοι στο Δήμο, στο, στο Περιστέρι, αλλά και αλλού, δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν και αλλούτογε προσπάθειε. Και γιγαντώνονται. Εδώ βέβαια, σερνούμαστε λιγάκι θα μπορούσα να πω. Διότι εδώ στο κέντρο δεν είναι το πρόβλημα μόνο τη κεντρική πολιτική εξελίξη mm -hmm. και επιδρά περισσότερο η κεντρική παραπληροφόρηση και η μαύρη προπαγάνδα που υπάρχει. Όχι τόσο. Εδώ είναι και, και κεντρικοί κομματικοί μηχανισμοί που τσακίζουν τα πάντα και δεν επιτρέπουν να κινηθεί από τα κάτω οτιδήποτε. Mm -hmm. Θα το σπάσουμε όμω με προσπάθεια. Και εγώ απευθύνομαι έτσι πώ θα το πούμε. Γιατί υπάρχει και ένα. Υπάρχει ένα, μία ανίερη συμμαχία για να χρησιμοποιήσουμε έναν όλο το 89 ναι. λοιπόν, στο να εξαφανίσουν από παντού δεξιοί και αριστεροί όσοι mm -hmm. για και οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν συμφωνήσει ότι το ΕΠΑΜ και οι προτάσεις του και οι προβληματισμοί του δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται ούτε οι δράσεις του, ούτε εκεί που σημαίνεται, δεν υφίστανται mm -hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εκπομπή του κ. Παπαχελά την 3 13 του μηνός όπου επαναλήθηκε την κ. 19 του μηνός η Φάκελη ναι, ναι, που είχε κάποιους περίεργους τύπους που συζητάγανε για τα οικονομικά ναι. ε, ο, ανάμεσα τους και ο κ. Λαπαβίτσας mm -hmm. ε, έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής σε μια στοιχοπήθεια απλά θα αναφερθώ mm -hmm. που έχει πολύ ενδιαφέρον ε, λέει ο η στρογγυλή στον κύριο Παουλά, τον κύριο, κύριο Λαπαπίτσα και τον κύριο Παπακελά. Μάλιστα. Και λέει, λέει ο κύριο Λαπαπίτσα ότι ε, ε, ότι αν πάμε στη δραχμή θα υπάρξει... συγγνώμη δεν θα υπάρξει όπως πρέπει. Έχουμε βρεθεί σε μια παγίδα. Είμαστε μέσα στην παγίδα και όταν είσαι μέσα στην παγίδα πρέπει να κοιτάξει να βγει. Η έξοδος είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάσουμε πολύ σοβαρά. Τώρα, εάν συμβεί αυτό, θα έχουμε ανάγκη τη αγοράς, αγορά, θα προκύψει και αυτό το να φύγουμε από το ευρώ και να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Θα προκύψει ταχύτατα η ανάγκη τη εγχώρια αγορά μέσα από την αναταραχή και θα έχουμε ανάγκη από την ανταγωνιστικότητα. Δεν τίθεται καμία επιβολή γι' αυτό. Ήδη ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι το 2010 το διακομονούσαν αυτό, σημαντωποδέγονται. Αυτά θα συμβούν. βεβαίω η χώρα θα περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Mm -hmm. Λοιπόν, θα σχολιάσω αργότερα την άποψη, να αλλά mm -hmm. Τι λέει ο Παγελάς, εσείς γιατί πιστεύετε ότι η πολιτικά δεν έχει κερδίσει η η δική σας άποψη. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή η άποψη επιστροφής στον mm -hmm. Όνες Παρ. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ μέχρι στιγμή. Μόνο το κουκούε κάποια στιγμή πήγε να το κάνει και ο κ. Αλαβάνο πρέπει να πω ότι το έκανε. Ε, και πετάγεται εγώ ο κ. Παγωλάτο και λέει και η Χρυσή Αυγή επίση. Ο Απαντάη ο Παχελά λέει είναι καθαρά υπέρ τη δραχμή. Δεν είμαι σίγουρο. Αλλά δεν βλέπω κάποιο άλλο κόμμα. Γιατί υπάρχει κάποιο ταμπού, έχει επικρατήσει το λόμπι του ευρώ. Τι πιστεύω ότι συμβαίνει εδώ και ο κ. Λαπαδίτης Ξέρετε ότι η άποψη αυτή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη παρόλο που δεν εκφράζεται πολιτικά. Mm -hmm. Το ξέρετε πολύ καλά, γι' αυτό και γίνεται αυτός ο πόλεμος. Mm -hmm. Λοιπόν, και συνεχίζει ο κ. Καβαχελάς, έχει ενδιαφέρον. Πάντως, ακόμη και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε γύρω στο 30% τη δραχμή. Δεν τη βλέπουμε παραπάνω. Mm -hmm. Παγουλάτος. Καλά και η πίστη στην παρουσία των είναι η εδωμένη, αλλά δεν υπάρχει ένα πολιτικό φορέα να την περασπιστεί. Σημαίνει ότι κάποιο λάτωμα θα έχει για να μην βγαίνει κάποιο επίσημα να διφορτωθεί. Και λέει και ο Παβίτσας, όχι απαραίτητα, αυτό μπορεί να είναι λάτωμα του πολιτικού συστήματο. Λοιπόν, δεν είναι ε, απαραίτητα λάτωμα τη άποψη. Yeah. Λοιπόν, πρώτα για τον κύριο Παγουλάτο. Ο κύριο Παγουλάτο ανήκει στι τρει κατηγορίε που δεν μπορούν να σκεφτούν με όρου κοινή λογική. στις τρει κατηγορίε του Γκίδεμπορ. Α διαλέξει αυτό σε ποια. Στου ηλίθιου, στους, στα κομματικά στελέχη ή στου διδάκτωρε χρηματοοικονομικής Δεν ξέρω. Mm. Λοιπόν, πρόσφατα μάλιστα για, για, για τέτοιου τύπου ο κύριο Μόρβιν Κίνγκ είχε πει, ο οποίο δεν είναι τυχαίο, είναι λόρδο και διοικητή τη Τράπεζα Αγγλίας Παρακαλώ. Ε, είχε πει για τέτοιου τύπου, λέει. Πώ ακόμη δεν του έχουν πάρει με τι πέτρε οι άνθρωποι που του ακούνε, μου είναι αδιανόητο. Τοποθέτησή του τον το Μάιο του 2011 στη Βουλή των Κοινοτήτων. Πέχον, mm. με αυτού του τύπου δεν είμαι να κουβεδιάζει. Mm. Υπάρχουν γιατί υπάρχουν Παπαχελάδε και τύπου υπερδεντέδε και αυτοί. Αλλιώ θα του είχαν πάρει στο κυνήγι όλοι. Mm. Λοιπόν, ο κ. Παπαχελά βεβαίω, εκεί από που παίρνει το briefing, και είναι γνωστό από που παίρνει briefing, ο κ. Παπαχαιλάς προφανώς δεν γνωρίζουν το ΕΠΑΜ ή μάλλον το γνωρίζουν το ΕΠΑΜ και ξέρουν και δίνουν γραμμή για τι θα πρέπει να κάνει. Είναι η δημοσιογραφία που επιτελεί ο κ. Παπαχαιλάς. Mm -hmm. Και βεβαίως δεν ξέρουν για το ΕΠΑΜ. Βεβαίως. Καλά γιατί δεν το μετσολάβουν γιατί δεν ξέρουν. Για το ΕΠΑΜ δεν ξέρουν πούμε, ότι έχει επίσημη θέση, ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη υπόταση, ότι την έχει τεκμηριώσει στο καλύτερο του δυνατό, που βεβαίως τελείως τυχαία δεν έχει απαντήσει κανένα στην τεκμηριώση, στην τεκμηριώση αυτή, ούτε στα επιχειρήματα αυτά. Απλά απαντάνε με ταρατολογίες και προσπαθούν να απαντάνε πάντα ελήψη αντίπαλης άποψης. Φροντίζουν πάντα να είναι μόνοι τους όταν είναι τις ταρατολογίες. Γιατί ξέρεις τι γίνεται Όταν βρίσκεται κάποιος που ξέρει να υποστηρίξει Αυτή τη θέση Τελικά φαίνονται γελίοι Όπως και είναι οι απόψεις τους Τώρα για τον κύριο Λαπαδίτσα, Ο κύριος Λαπαδίτσα Όφιλε να γνωρίζει γιατί γνωρίζει Το ΕΠΑΜ Και θα έπρεπε στοιχειοδός τουλάχιστον Από ευπρέπεια και εντυμότητα ναι, το Να το αναφέρει Αλλά δυστυχώς στον ακαδημαϊκό χώρο Η εντυμότητα και η ευπρέπεια σπανίζει. Δεύτερον, Κατανοώ ότι έχουμε ριζικά διαφορετικές λογικές στον τρόπο προσέγγισης του ίδιου πράγματος. Το, το, το καταλαβαίνω. Και το φέρει βαρέως πρόβλημά του. Και καταλαβαίνω επίσης ότι δεν μπορώ να απαλα... αναπαλλαγεί από τη κλασική νεοφιλελεύθερη λογική με την οποία προσεγγίζει το ζήτημα, γι' αυτό και λέω ότι θα γίνει χαμός. Ότι θα είναι πολύ δύσκολη περίοδος, αναταραχές και ιστορίας για έχει αυτή τη λογική, γιατί υπερασπίζει το εθνικό νόμισμα από τη λογική του νέου φιλοελευθερισμού. Αυτό διδάχθηκε, άλλωστε, ατα, αυτά τα νομισματικά ξέρει. Το καταλαβαίνω. Αλλά άλλο πράγμα αυτό, και άλλο πράγμα να σε εντύμως. Ναι, φίλε μου, υπάρχουν αυτές επόψεις που τέλος πάντων κατέχνουν στις εκλογές. Ένα τα κάτω. Ένα Τι να κάνουμε. Mm -hmm. Αλλά υπάρχουν και εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τον κύριο Παγουλάτο ο οποίο είναι, είναι σύμφυτο είδος με τη Χρυσή Αυγή γιατί η Χρυσή Αυγή δεν υποστηρίζει το Εθνικό νομισμα. Εντάξει, δεν το υποστηρίζει όπως δεν υποστηρίζει και την έξοδο από την Ευρωζώνη όπως κανένα φασιστικό ναζιστικό κόμμα σε ολοκληρή την Ευρώπη καταλαβαίνουν στη γλώσσα που καταλαβαίνει του αφεντικού του κύριου Παγουλάτου mm. καταλαβαίνουν mm. λοιπόν Άπλα θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση είναι σε την αριστερά. Είναι εντυπωσιακό το ότι η αριστερά ενώ κατακλέβει, λέει, λέει ατύ, την προβληματική του ΕΠΑΜ και τις πρωτοβουλίες του, τη σκέψη του, την επιχειρηματολογία του, δεν υφίσταται πουθενά. Δεν υπάρχει. Όχι αναγκαστικά να το υποδεχτούν και να αποδεχτούν, πως να το πούμε, να παιδί μου, να δώσουμε τα σχαρήκια, Μπράβο, Εύα Πάντικα. Όχι. Να το ασκήσω κριτική δεν έχω, λέω όχι. Ε, όχι. Διότι αντιπροσωπεύουμε τη μόνη αναπτυπτική δύναμη σε αυτή την κατάσταση. Δημήτρη, υπάρχει μια πάγια πολιτική η οποία δεν είναι σημερινή. Εσύ που γνωρίζει και πολύ καλά ιστορία ξέρεις ότι ήταν από πάντα. Ναι. Λοιπόν, είναι, ένα είναι ο δρόμος, Αυτό που έτσι και επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Όταν κάνουμε ότι κάποιο δεν υπάρχει, το παίζαμε και παιχνίδι, θυμάσαι, μικρή <συγχνίδι> που θέλησα <συγχνίδι> να <συγχνίδι> Λοιπόν, έλεγα να, ο Δημήτρη δεν υπάρχει για σήμερα. Είναι σαν να μην υπάρχει δίπλα μα. <συγχνίδι> λοιπόν, εάν σου ασκήσω κριτική, σε κάνω συνομιλητή μου. Σωστό. Και επειδή το βλέπω. Όχι, οτιδήποτε, δεν σου απαντήσω, δεν σε αναφέρω, έστω και στοιχειοδό, να αναφέρω ότι υπάρχει το επάμπτω, οτιδήποτε το βλέπει. Ε, τότε σε βγάζω προ τα έξω στον κόσμο και σε αυτόν που δεν σε έχει γνωρίσει ακόμα. Ε, μα εγώ δεν κάνω παράπονο. Όχι παράπονο. Ή, δεν στο Όχι βέβαια. Μα δεν είναι θέμα. Δυνα... Φέ... Δεν είναι προσωπικό για σένα. Αν ήθελα να κάνω παράπονο δεν να παίξει κατεβάζοντα στα βρακιά όπω το κάνανε διάφοροι και άλλοι και βγαίνουν βουλευτέ. Δεν μπορούσε να έχει βουλευτέ. Λοιπόν, λοιπόν, απλά λέω το εξή. Απλά και να παίρνεις ένα ωραίο παχυλό μισθό και να είσαι στην Βουλή να κατακομιστευθείς και, και, και, και να αγωνίζεσαι Είμα. από τη Βουλή. Λοιπόν, λοιπόν, πού πού αυτό. Α, π, t, απλά να λέω το εξή να καταλάβουν οι ακροτες και ειδικά ο κόσμος που αυταπατάται ότι αυτή η αριστερά σήμερα μπορεί να αποτελέσει ελπίδα, <Συσίλυν> έστω και μεταφυεσμένη, ότι από τη στιγμή που κρατάει αυτή τη στάση, τη λογική και τη στάση αυτή είναι αντιδραστική δύναμη βαθύτατα αντιδραστική γραμή και το δυστύχημα είναι ότι με πλησίστια τα κόκκινα και τα ροζουλί πάνω θα μας πάνε στη χειρότερη κατάσταση που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός από ιδρύσεως του αυτό το δράμα και αν δεν ξυπνήσουμε γρήγορα δεν ξυπνήσουμε γρήγορα mm -hmm. αν δεν προλάβει ο λαός να κάνει τις αποθετικές ενέργειες που οφείλει να κάνει σαν και αυτό που κάνει το φλάς, οι συνάδελφοί σου στο φλάς, όπως αυτό που γίνεται με το Δήμο, με τους εργαζόμενους Δήμου Περιστεριού υποερωτά, mm. που είναι μια πραγματικά καλή πράξη και θα έπρεπε να φέρουμε και τους ανθρώπους εκεί, εδώ να το συζητήσουμε δηλαδή ζωντανά mm. όπως και άλλες ενέργειες που γίνονται σε νησιά, σε περιοχές ε, της χώρας, αν δεν το κάνουμε mm. γρήγορα αυτό mm -hmm. και ταυτόχρονα, εάν δεν κινητοποιηθούμε εμείς η βάση ή από τα κάτω. Mm -hmm. Δεν έχει σημασία αν είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΟΚΟΕ. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι κινδυνόδουμε όλοι. Και όταν ο κίνδυνος πλέον θα είναι επάνω μας, αυτοί που σήμερα μας το παίζουν οι ηγέτες θα την έχουν κοπανήσει πολύ πριν. Δεν θα τους βρίσκεις πουθενά. Ούτε να απαχθείς, ούτε τουλάχιστον να λογοδοτήσουν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε από τώρα. Δεν είναι πολύ κρίσιμες οι καταστάσεις. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε ανθρώπους, οι οποίοι αρνούνται, όχι να καταλάβουν, αρνούνται να συζητήσουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αρνούνται να συζητήσουν. Το έπραμε έχει κάνει χιλιάδες προσπάθειες. ιδιοχείρου επιστολέ του τους έχουμε δώσει. Ρε παιδιά, καθίστε να το κουβεντιάσουμε. Και μην δεχτείτε, αλλά τουλάχιστον να ακούσουν μια λογική. Και έχουν σταλεί και δελτία τύπου τα οποία δεν παίζουν πουθενά. Καλά, αυτό είναι εντάξει. <σίλωση> λοιπόν, έτσι αλλιώ η Αμερικανική Πρεσβεία και η Γερμανική Πρεσβεία μα έχουν πει ότι από εμά το ΕΠΑΜ δεν <σίλωση> πρόκειται να εμποστεί με τίποτα <σίλωση> και βεβαίω οι αντιπάλληλοι δημοσιογράφοι του δεν το φέζονται. <σίλωση> και, μέσα... και τώρα μου λέει ένα φίλο εδώ που στέλνει ότι μα σε διάφορα ιστοσελίδε ξέρει που γίνονται δημοσκοπήσει, ψηφοφορία, ηλεκτρονικέ ιστοσελίδε, την κόμμα θα ψηφίζατε σήμερα και έχει τη λίστα με τα κόμματα, το ΕΠΑΜ δεν υπάρχει πουθενά παρά το γεγονό ότι είχε κατέβει στι εκλογέ. Φίλε μου, πόσε φορέ έχουμε πει για να μπει στο παιχνίδι της δημοσκόπησης γιατί είναι παιχνίδι δημοσκόπηση και το τι ποσοστά βγάζουν το πληρώνεις το λιγότερο το... που κάνεις είναι να το πληρώσεις το λιγότερο το, το λιγότερο. πληρώνεις, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, το πληρώνεις. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν απλά λέω, το λέω για αυτός τον κόσμο που ακούει έτσι και που ακούει παιδι πως το λένε η... παιδιά γρηγορείται και το πού είναι η αλήθεια φένεται mm. από αυτό που ειναι η αληθεια φαίνεται απο αυτο που προσπαθουν να κρύψουν οι άλλοι όταν σε φοβούται τόσο πολύ και τόση πολύ σημαίνει ότι κάτι σωστό κάνεις. Κάτι σωστό κάνεις που το τρέμουν. Που το τρέμουν γιατί αν πάρει παλαϊκή διάσταση ναι. δεν θα μπορούν να το σταματήσουν. Δεν έχουν όπλα να αντιταχτούν εναντίον του. Δεν μπορούν με κανένα τρόπο να το διαβολήσουν. Το δοκιμάσανε, προσπαθήσαμε, να μας Δεν το καταφέραμε. Εγώ απλά θέλω να πω για όσους δεν ξέρουν και ίσως δεν, εντάξει, δεν το γνωρίζουν το θέμα Το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ, ε, δεν είναι μόνο ο Δημήτρης Καζάκης Καταλαβαίνεις πώς το λέω, είναι σε όλη την Ελλάδα ναι. Όχι για να το αντιληφθούν, οι... εμείς το ξέρουμε, ναι. εμείς οι δύο το ξέρουμε και Εσύ, εσύ είναι το είναι ξέρεις και έτσι είναι μιλάς ένα κόμμα. Να είναι, να ένα, είναι ένα κίνημα που υπάρχει σε απίστευτες περιοχές σε όλη την Ελλάδα Σαφώς. Αυτό είναι το θέμα εδώ Και, το... Έτσι, και γειτονιές Όχι. και περιοχές Σχεδόν παντού Α, λοιπόν, Με δράσεις Σε χωριά και πόλεις Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είμαστε κόμμα Και αυτό τους έχει καθίσει στο λαιμό Να, Στο ναι, λαιμό λαι, λαι. λαι. Γιατί είμαστε μέτωπο που ενώνουμε ανθρώπους Από όλο το πολιτικό φάσμα και αυτό είναι και το μεγαλείο του. Και είναι και το δύσκολο και το στοίχημα. Γιατί το ζω καθημερινά yeah. είναι δύσκολο. Αρκεί να, να είσαι πατριώτης. Έτσι, και να δημοκράτης. Ναι, και εκεί είναι το στίχημα και το μεγαλείο. Εντα... Και αυτό είναι το Σιοτήριό σου mm -hmm. για το ΕΒΑΜ. Mm -hmm. Τίποτα άλλο. Mm -hmm. Δεν μετράει αν είσαι αριστερός ή δεξιός. Αν έχεις αυτή την άποψη για το Δελουχιό, και το ΕΑ με την άλλη την άποψη. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ή αν είσαι απο... Απο... από το ΕΔΕΣ. Δεν... Καμία σχέση απολύτως. Αυτή την προσπάθεια τη μετουσίωση, της ομψυχία του λαού, τη ενότητά του, που το κάνει μόνο το ΕΠΑΜ, δεν υπάρχει άλλη οργάνωση που το κάνει. Δεν υπάρχει. Μα καν να υπήρχε. Θα βρίσκαμε τουλάχιστον. Ε, βέβαια, και θα γινόμαστε ακόμα σε σοβαρό. Αλλήμον. Και σα το λέω ειλικρινά και εκφράζοντα όλου του απομήτε, αύριο το πρωί, εάν ήταν για το, για το καλό αυτού του τόπου, εάν πραγματικά αυτέ οι ηγεσίε, τι οποίε καλούμε να πάρουμε. έστω επειδή μου μια στάση πολιτική. Mm -hmm. Παίρνω αυτή τη στάση. Εμείς είμαστε διαδεχμένοι να το διαλύσουμε αυτό το θέμα. Τέρμα. Να θέσουμε τέρμα. Η δουλειά να γίνει. Η δουλειά για το λαό δηλαδή. Mm -hmm. Εμείς δεν είμαστε για να φορέσουμε το στο Να πάρουμε μια θέση. Αφοσιωθήκαμε σε αυτήν την ιστορία. Ναι. Αφοσιωθήκαμε σε αυτήν την ιστορία. Για τα παιδιά μας. Για τούτο τον mm -hmm. τόπο. Για να ξεπληρώσουμε αυτά που χρωστάμε σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτό που λέμε πατρίδα ή σε αυτό που λέμε οικογένεια. Γι' αυτό έχουμε σταθευτεί. Και εδώ δίνει την απάντηση σε ένα φίλο που με ρωτάει, πρέπει να πάμε σε διακοπή, αλλά μισό λεπτό, που με ρώτησε τι είναι ο όταν είπε ότι πρέπει να ξεπερδεύουμε με όλου αυτού. Αυτό που μόλι είπε ο Δημήτρη, με όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό, αυτό εννοώ όταν λέω ότι πρέπει να ξεπερδεύουμε όλου αυτού. Γι' αυτό υπάρχει το ΕΠΑΜ. Έτσι το ενιαίο αποπλαϊκό μέτωπο. Και, να το πούμε και, διαφορετικά... και αυτό πιστεύει και ο κόσμο που είναι στο ΕΠΑΜ, ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, ότι τη δεξιά στην αριστερά, ονομάστε το θέλετε, είναι χρεωπημένο, έχει τελειώσει. Στις επίσημες εκφράσεις του. Έτσι, ναι. εννοείται πάντα ναι. στις επίσημες εκφράσεις του, αλλήμωνο, γι' αυτές μιλάμε. Λοιπόν, ε, και πρέπει με αυτό, ε, γιατί κρατάει, όχι πίσω τη χώρα, όχι ακρα... απλά την κρατάει πίσω τη χώρα, θεηματοκυλήσει τη χώρα. Ακριβώς. Και Σήμερα, για αυτό όφη, ε, γι' αυτό οι Αμερικανοί είναι τόσο, τόσο απλοχέρητες. Mm -hmm ανακαλύψαν το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά και την κυβέρνηση Αριστεράς. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί, ξέρουν έχουν παίξει το παιχνίδι και το χρησιμοποιούν, τη δική μας σφαγή θα τη χρησιμοποιήσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για να τα με Γερμανούς στα γεωστρατηγικά και στα άλλα που θα είναι ο Φορνόλης την Ευρωζότητα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, να κάνουμε μια διακοπή για βελτίω ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί εκπομπέ Λοιπόν, ω τι δύο και μισή μαζί σα, εδώ στον Αρφμ στο 90,6 Δημήτρα Γεωργία Γειωρια Πάστα, ε, όπω κάθε μέρα βέβαια, από Δευτέρα ω παρασκευή, επαναλαμβάνω ότι αυτή την εβδομάδα τρέχει ο διαγωνισμό για σας έχουμε πέντε διπλέέ προσκλήσει για τη μουσική παράσταση 50 χρόνια και από την ομάδα σκηνοβάτε. Αναφέρεται μια μουσική παράσταση όπου μεταξύ των τραγουδιών ακούγονται τραγούδια από το Μάνου Χατζηδάκη, Λοίζο, ε, Μανώλη Χιώτη, Ρασούλη, Κουγιουντζή. Ε, Όπω καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλη σύνθεση. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα τραγούδια υπάρχουν και σατυρικέ μουσικέ παρλάτε ε, όπου εμπλουτίζουν και δίνουν έτσι μια χιουμοριστική άποψη στην παράσταση. Η παράσταση είναι κάθε Κυριακή στι 8.30 στη Μαγιοπούλα, στην Κεσαριανή. Πέντε διπλές προσκλήσεις για εσά σας θα κληρώσουμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Επάν και ενώ τη λέξη παράσταση και το όνομά σας και αποστολής το 54344 προκειμένου να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Ε, εδώ είμαστε. Σήμερα έτσι έχουμε λίγο μια... Ε, έτσι, να το... εκκοπή, να... <laughs> μας έσκασε η βόμβα μας ήρθε σήμερα ο Δημήτρης και μας έδωσε τη νέα βόμβα τη νέα είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση η κιβένση, κυβέρνηση, Μαι, η θέρετε, κυβέρνηση θέρετε, έτσι, αυτή η κυβέρνηση η τελευταία θέρετε. αυτή που επαναδιαπραγματεύεται που δεν θα πάρει νέα μέτρα που η ανάπτυξη είναι κοντά θέρετε λοιπόν έχει υπογράψει συμβό... συμβόλαια mm -hmm. με εταιρείε ιδιωτικού στρατού του εξωτερικού και κυρίως Αμερικανικέ οι οποίες έρχονται, θα έρθουν εδώ αρχές το 2013, έτσι φέρεται να, να είναι η πληροφορία για να επανδρώσουν ειδικές μονάδες κρούσης με βαρύ οπλισμό και οχήματα που θα, περιπου, θα περιπολούν σε αστικές και μη αστικές περιοχές, προκειμένου να α, καταστήλουν να τα αρχές. Λοιπόν... Και αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, έτσι, δεν είναι μια πραγματικότητα. Φεβαίως. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι εταιρείες και α, κάνουν αυτό το αυτή τη δουλειά Το σώμα υπάρχει ήδη στην Ευρωζώνη ε, και λέγεται στα χώρο φυλακή από ό,τι φαίνεται να αποκτήσουμε τη δική μας ε, με ιδιωτικοποιημένα Να μην υστερούμε πουθενά με, Και λοιπόν ε, έτσι φέρεται και μάλιστα φέρεται ακόμη έτσι αναπέρεται mm -hmm. ε, στα χρηματιστήρια στα δυτικά χρηματιστήρια όπου οι μετοχές αυτών των εταιριών χτυπάνε κόκκινο και ουρατικά limit up για τι δουλειέ που κάνουμε, για ανάμεσα στα συμβόλαια είναι και το ελληνικό. Φέρετε λοιπόν να έχει παραγγείλει τον οπλισμό και τα οχήματα που χρειάζονται για αυτή την ιστορία, όπου αναμένεται περίπου αρχέ του 2013. Είναι στον περίφημο χειμώνα. τον άσχημο που μα είπε ο κ. Τσίπρα, που θα περάσουμε τον χειρότερο χειμώνα από το 1974, αλλά αυτό θα κυβερνήσει την Άνοιξη. Οπότε θα έχουν έρθει και οι μονάδε κρούση, τα έχουν κατασταθεί, θα έχει διαλυθεί το ελληνικό κράτο. Θα έχει ισοπεδωθεί, θα έχει χάσει την προσωπικότητά του, θα έχει καταληφθεί η εθνική κυριαρχία. Όχι, δεν θα έχει παραχωρηθεί, θα έχει καταληφθεί. Άρα θα έχουμε μεγάλη δηλαδή, αριστερή κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά θα έχουμε αριστερή κυβέρνηση και θα είμαστε ευχαριστημένοι στο ευρώ με αριστερή κυβέρνηση. Λοιπόν, και όποιος θα έχει επιβιώσει τότε θα έχει να το λέει στα, στα εγγόνια του, στη Λαπωνία, α, στη Γερλανδία ή στη γη του Πυρός που θα χρειαστεί να μεταναστεύσει γιατί εδώ πέρα θα είναι κανεί ο Λοιπόν, να πούμε επίση ότι σήμερα επειδή είναι η μέρα των προβλέψεων για την διεθνή αγορά έχουν βγει όλοι οι μεγάλοι ε, ε, ε, λένε, αναλυτές της αγοράς και το δράμα της ιστορίας δεν είναι ότι προβλέπουν κρίση και επιδείνωση κράχ δηλαδή, right. είναι ότι προβλέπουν αναπόφευκτο πόλεμο γενική πολεμικών συγκρούσεων στην παγκόσμια οικονομία διότι αδυνατεί η παγκόσμια οικονομία να αντιμετωπίσει την ποινή υπερσυσσόρευση πλασματικού κεφαλαίου, δηλαδή χρήματος και επιστοντικού. Αυτή η επιστοντική φούσκα μα οδηγεί σε πόλεμο, λέει, για παράδειγμα, μας λέει ο Καερ Μπάς, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές mm -hmm. των αγορών αμερικανούς, όπως επίση και ο Άλεξ Τζονς, ο Τιν Μπρένε, ο οποίος ήταν και της Goldman Sachs ο, ο επικεφαλής αναλύτες της Goldman Sachs, το γύρω πολύ καλά, ο κύριος Παρατονιέ το έκανε όλοι στις δουλειές. Λοιπόν, ε, και άλλοι που λένε ότι ο πόλεμος αποτελεί την μόνη διέξοδο για την παγκόσμια οικονομία. Δεν το λένε υποστηρίζει τον πόλεμο, λένε ότι εφόσον πάμε και ακολουθούμε την ίδια γραμμή, όπου λίγονται τεράστιες ποσότητες περιουσιακών στοιχείων για να διογωθούν ακόμη περισσότερο οι τράπεζες, τότε πραγματικά πάμε εκεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το στοιχείο που αναφέρεται είναι ότι οι, κεντρικές τράπεζες, ε, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες ε, των αρετημένων οικονομιών, δηλαδή η κεντρική τράπεζα τη Ιαπωνίας, η κεντρική τράπεζα της Κίνας, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα αυτή τη στιγμή διαθέτουν ενεργητικά αξίας 13-3 εκατομμυρίων δολαρίων δηλαδή όσο το 25% του ε, παγκόσμιου LED. Αυτό τα ενεργητικά υποδηλώνουν την περάστη ρευστότητα και το φόρτομα αρνητικών ε, τίτλων από, τις, από το υπόλοιπο του συστήμα Αυτά έχουν φτάσει στο 25% όταν ήταν μόλις 3% το 2002. Και τώρα έχουν εκδοθεί στο 25%. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Η τράπεζα η δικιά μας, η δικιά μας, α, ελτορικά, mm -hmm. η Τράπεζα της Ελλάδας έχει ενεργητικό της τάξης των 136, αν καλά, και το 136 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή όσο τα 2 τρίτα του ΟΑΕΠ της χώρας, μόνοι της. Μιλάμε για μια φούσκα άνευ για ένα χρέος υποδιαμόρφωση διαμόρφωση το χρέος στο δημόσιο χρέος που δεν μπορεί να ανταπεξελθεί η οικονομία. Και δεν φτάραν όλα αυτά. Δεν φτάραν όλα αυτά. Σημερινή ε, ε, αναφορά, μελέτη δηλαδή για το shadow banking. Δηλαδή, για το α, ημιεπίσημο ή το ανεπίσημο, α, την ανεπίσημη τραπεζική σφαίρα. Αυτό αφορά, κατά κύριο λόγο, τα επενδυτικά κεφάλαια της α, χρηματικής αγοράς, τους α, τη, ειδικές, ειδικές κατηγορίες ασφαλιστών και α, εκείνους που επενδύουν μονοσήμαντα σε τίτλους επισωτικούς τίτλους αγορών. Αυτή λοιπόν, α, αυτή λοιπόν η βιομηχανία, mm -hmm. να το πούμε έτσι, mm -hmm. του shadow banking, όπως το λένε στα αγγλικά, λοιπόν, ε, βρέθηκε να είναι 67 εκατομμύρια δολάρια. Το παντούς μου έπινε λίγο το 65. Λοιπόν, 6 δισεκατομμύρια περισσότερο από ό,τι ήταν Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι το 2002, τα 67, ανάμεσα το 2002 και το 2011 <Μελίδιον> η αύξηση αυτού του, αυτής της μορφή πιστοτικής δραστηριότητα, της παράπλευρης ε, πιστοτικής δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 41 τρισεκατομμύρια. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, δεν είναι μόνο η φούσκα που μεγαλώνει είναι και το γεγονός ότι αυτή η παράπλευρη δραστηριότητα είναι εξώφθαρμα και αδροσκοπική και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά στις διεθνείς αγορές. Αυτή λοιπόν η αποσταθεροποιητική δύναμη των εθνών αγορών αυξήθηκε. Δραματικά έφτασε 65... 67 τεσσεκατομμύρια, ξεπέρασε λαρί λοιπόν, το παγκόσμιο Νοάιπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι το μερίδιο των ΗΠΑ σε αυτή την αγορά ήταν 44% το 2005 και το 2011 βρέθηκε στο 35% το μερίδιο των ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μερίδιο πλέον το έχει η, νομι... το... η Μεγάλη Βρετανία και η Ευρώπη, η Ευρωζώνη. Γι' αυτό και διεξάγεται ο πόλεμο που διεξάγεται. Γιατί είναι ένα σημαντικό περίδιο που οι Αμερικάνοι τραπεζίτε το θέλουν πίσω. Και διεξάγεται ο πόλεμο που διεξάγεται για... και για αυτό το λόγο. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, γίνονται τα πράγματα αντίσταχτα. Πρέπει να ρευστοποιηθούν οι χώρες και λαοί. Δεν μπορούν να υποστηριχτούν αυτά τα πράγματα. Τα νούμερα mm. είναι τρελά. Άρα πάμε ένα βήμα πέρα από τον οικονομικό πόλεμο. Βεβαίως. Πάμε πλέον ε... σε, πραγμα... σε πραγματικό, στον πόλεμο που γνωρίζουμε. Ναι, βεβαίως. Έχει. Και μάλιστα όταν έχεις πλέον... Ένα Ισραήλ που το ξεκινάει, ποιος άλλος θα το ξεκινάει, ο Χίτλερ του σήμερα. Όπως πάντα. Ο Ισιονιστές. Ναι. Η Χιτλεωγική του σήμερα, ο οποίος μάλιστα, για να καταλάβουμε, δηλαδή, γιατί πρόκειται, γιατί κράτος πρόκειται, ο αναπληρωτής πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ελίγη Σάι, αν τον προφέρω σωστά, γιατί το διαβάζω τα γλυκά, δήλωσε στις 7.43 ποιμή, ώρα Ισραήλ στις 17 Δεκάτου 2012 ναι. και δημοσίευεται στο Yeshiva World News Ισραηλινό λοιπόν. λοιπόν, ακούστε τη δήλωση ο καλός αυτός κύριος λέει, θα πρέπει να στείλουμε τη Γάζα πίσω στο Μεσαίωνα καταστρέφοντας όλη την υποδομή της συμπεριλαμβάνοντας συμπεριλαμβανομένων και των δρόμων και του νερού και όταν ε, ρώτησε ο δημοσιογράφος μα δεν φοβάστε τη δημόσια καταγραφή και ανα, αναφε, ε, απάντησε τώρα που στο Τελαβίβ ηχούν οι σιρήνες και αυτοί θα σιωπήσουν δηλαδή αυτοί που διαμαρτύνονται όταν έχει τους ανθρώπους στο τιμόνι κρατών που κρατούν πυρηνικά και οπλικά συστήματα τα οποία μπορούν να εξολοθέψουν ανθρώπινος πληθυσμού, καταλαβαίνουν που πάμε Βεβαίω ο κύριος Ομπάνα έχει δώσει το πράσινο του στηρίζει έτσι διότι και ος Ντανιάχου τώρα είναι συνόδος νομίζω ότις οι 20 είναι αυτό το πράγμα που έχω μαζεύονται ε, εξηγεί στους και στον κύριο Σαμαρά σε δική μου κύριο Σαμαρά κύριο Σαμαρά σε δική μου τον σε δική μου τον Λοιπόν τους εξηγεί ότι δεν μπορούν να ζουν λέει υπό την απειλή της Γάζα δηλαδή αν σκεφτούμε δηλαδή ότι το Ισραήλ το πάνω το Ισραήλ απειλείται από, από μία, μία. λωρίδα γης mm -hmm. η οποία είναι τελείως αποκλεισμένη και από τις τέσσερις μεριές και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν το νερό δω φαγητό παρά μόνο με εξωτερική βοήθεια από αυτούς απειλείται το Ισραήλ mm -hmm. και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση δεν είπε ούτε κουδόντα για τη σφαγή mm -hmm. ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή ο Ισρανιός στρατό να επέβει με χερσαίες δυνάμει και ολοκληρωτική ισοπαίδωση mm -hmm. <ΣΣ> ρωτάω αλλά εντάξει δεν έχουμε συσχετισμή δυνάμεις Τι περισσότερο μας χρειάζεται για να θέσουμε για να στείλουμε νόταμ στην Ισραλινή πρεσβεία και να ζητήσουμε αυτή τη στιγμή να αποχωρήσει από το έδαφος Ελλάδας Βεβαίως προϋποθέτει ότι έχουμε λιγή κυβέρνηση Δεν έχουμε Ότι έχουμε λιγικό κράτο, Δεν υφίσταται Απλά λέω ότι αν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία σε βγωτά το λαό τη και τα συμφέροντά του αυτό που θα έκανε είναι να στείλεινόταν στην, στην, στην Ιζανηλή Πρεσβεία και θα έλεγε ότι έχετε 48 ώρες να εκενώσετε τη χώρα μου. Διότι δεν είναι δυνατόν να δεχτείς κράτος, εκπρόσωπο κράτος, να μιλάει έτσι και παρεμπιπτόντως τα ίδια περίπου, περίπου. Επανέλαβε και αυτός ο, ο φιλές πλαχνός, ο μεγάλος πολιτικός, που διέκοψε τις, τις διακοπές του κύριος Τσίπας για να τον συναντήσει κατά καλόκαιρα oh ο Σιμών Πέρες. Mm -hmm. Τα ίδια. Λοιπόν, βεβαίως ούτε τώρα απολογείται κανένας τους γιατί πήγε τον είδε. Και εντάξει, τον είδε δεν είπε κουβέντα όμως για την πολιτική αποικιοποίηση που ακολουθεί και εξόντωσης, μαζική εξόντωσης των Αράβων που ακολουθεί το, Ισρα, το Ισραήλ. Βεβαίως να αντιμετωξευτούμε να καλά είναι θεοκρατικό σιωνιστικό κράτος όπως ήταν το Χιτλερικό το Χιτλερικό δεν ήταν θεοκρατικό ήταν απολύτως ρατσιστικό κράτος mm. όπως και το Ισραήλ Πολερό. λοιπόν όταν και βγαίνει δε... του σχετισμούς το, το ερώτημα είναι το εξή τώρα όταν πα... καταλαβαίνουμε που πάμε και όταν έχεις αυτές τις ιστορίες καταλαβαίνουμε γιατί δεν θα υπολογίσουμε τίποτα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν 10 εκατομμύρια Έλληνες και αυτή τη γωνιά της γης. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Εκτός αν είμαστε πεπι... εκπεπληθήσεως δούλοι, οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι είναι. Και εκθέσεως. Είμαστε και εμείς. Κάποιοι από αυτούς για να κρύψουν το υλοπρέπεια και το του τους, ντύνοντος αριστερή. Τι σημαίνει αυτό για μας. Θα τους δούμε. Είναι στο χέρι μας να γλιτώσει η χώρα και να αναγεννήσουμε και τη δεξιά και την αριστερά αλλά στη βάση του πατριωτισμού των Ελλήνων στη βάση της υπεράσπισης των συμφερόντων του ελληνικού λαού να είναι δεξιός ο άλλος αλλά και σαν πατριώτης δεξιός. Ως εξεφτυλισμένο το μάρι, που πάει και υπογράφει ό,τι του πούνε και που οδηγεί τη χώρα του σε σφαγή όπως ο Σαμαράς και η παρέα του. Να είναι αριστερός ο άλλο. Αλλά όχι παραθυσκευτική οργάνωση σαν της κυρίας Παπαρία, μόνο και μόνο για την κύρι, για το πιο άχρηστο άνθρωπο, τον κατημά των κατημάδων να έχει κομμάτικα δημιστία, ή σαν τον άλλον που, είναι, που, που ζει από ευρωπαϊκά κονδύλια και από επιχορηγήσεις του Πράττους να μας το παίζει αριστερό, Λέγοντας ότι καλό θα ήταν να επιστρέψουμε στη λογική του 45-49 με το σχέδιο μάσα Επέτρεψέ μου κάτι, σε παρακαλώ επειδή λαμβάνω, πολλα... λαμβάνω πολλά μηνύματα όπως καταλαβαίνει σήμερα ε, και υπάρχει σε κάποια από αυτά ένα κοινό σε, αρκετά, ε, σε αρκετούς φίλους ότι όλα αυτά που μας λέτε ποια είναι η λύση τι να κάνουμε ε, λέω παιδιά ότι μάλλον δεν μας ακούτε καλά λοιπόν εγώ θα το πω κωδικοποιημένα σήμερα, κυρίω σήμερα Μιλάμε γι' αυτό ακριβώς, δηλαδή προτείνουμε διαρκώς τη λύση του τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, εγώ λοιπόν θα δώσω ακόμα πιο τροφή. Αυτό που είπαμε την αρχή, όλοι μαζί δεν υπάρχουν δεξίοι και αριστεροί. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες πατριώτες που ε, ενωνόμαστε όλοι μαζί. Ελάτε να ενωθούμε όλοι μαζί, να πετάξουμε στην άκρη εγωισμός, μικροσυμφέροντα, και ό,τι άλλο μας κρατάει πίσω, για να πάμε μπροστά αυτή τη χώρα και για να παραδώσουμε ένα άλλο μέλλον στα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτό υπάρχει, δεν είναι κάτι που θα το κάνουμε, υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και δύο χρόνια στείνεται. Λιγότερο από δύο χρόνια, είναι εντυπωσιακό, αλλά εσύ έχεις ξεκινήσει, Μέτα, ξεκινήσει. Θέμα. Ο... Είναι και ξεκινήσει, πόσο δύσκολο, όχι, πόσο δύσκολο είναι. Όταν συνέχεια σου λέει, τη λύση, δώσ' τη λύση. Δεν είναι η λύση, ξέρεις, δεν είναι μια άσκηση μαθηματικών Με, και η λύση πολλές. είναι ένα αριθμός. Πόσο δύσκολο είναι να κάτσουμε κάτω να σε εννοηθούμε. Εμείς, όσοι από εμάς, μπορούμε να σε εννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε Αυτό. και Αυτό. να βοηθήσουμε να οργανωθεί αυτού του τύπου, ό,τι κάνουν οι εργαζόμενοι στο ΦΛΑΣ, ναι. ό,τι κάνουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Περιστεύει, πόσο δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Τι να απαιτήσουμε. Κάτι πολύ απλό. Να γίνει συντακτική εθνοσυνέλευση και να επανειδρυθεί το ελληνικό κράτος στο έδαφος λαϊκής κυριαρχίας και της Εθνική ανεξαρτησίας και με όρους φυσικά κοινωνική δικαιοσύνης, ώστε να απολαύσει πραγματική δημερία ο ελληνικό λαό. Πόσο δύσκολο είναι αυτό τα παιδιά να το κάνουμε. Έχουμε ο ελληνικό λαό τέσσερι φορέ το έχει κάνει ιστορία του. Και αν δεν το έχει κάνει, ξέρετε που θα βρισκόμαστε τώρα, στην ευρωκρατία θα είμαστε ακόμη. Mm -hmm. Λοιπόν, δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε και να γίνει. Δύσκολο βεβαίω είναι να ξεπεράσουμε τον προσωπικό μα εγωισμό, τον αυτισμό που μα χαρακτηρίζει πολλέ φορέ και να πούμε και να βάλουμε κάτω ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα να το πετύχουμε. Μπορούμε να το κάνουμε, να αντιληφθούμε δηλαδή ότι μόνη η δημοκρατική λύση δεν να γίνουν αύριο υπλογές για να μας ξεγελάσει ο πρώτο τυχός, τυχόν αρι, αριστερός ή δεξιός πουλημένος πολιτικός, πολιτευτής ή μπορεί να μην είναι πουλημένος τόσο με τις αυταπάτες του γιατί τελοπάτω κάπου πρέπει να υπάρξει μια διαχωριστική γραμμή Δηλαδή τι μπορεί να περιμένουμε άλλο από τον κύριο Τσίπρα όταν σου λέει θέλω σχέδιο Marshall. Δηλαδή επαναφορά τη κατάσταση του εμφυλίου της Ελλάδας του 45-49. Δηλαδή τι πρέπει να πει. Και πόσο πρέπει να είσαι ανόητο ή αφελή με το να λέει uh... εντάξει μπορεί μικρό παιδί, εντάξει μπορεί να και σκαλό στις σημερινές συνθήκες όπου οι άλλοι ετοιμάζονται σφαγή να κάνουν προκειμένου να διατηρήσουν τα τεράστια κεφάλαια και το κέρδο από αυτά τα και τέλος πάνω τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυτό το οποίο το φωνάζω το 10, πόσοι νεκροί πρέπει να υπάρξουν για να ικανοποιήσουν τις αυταπάτες του ελληνικού λαού και κυρίως των πολιτικών τους ηγεσιών. Μας παραμυθιάζανε ότι το ευρώ, το ισχυρό ευρώ δεν έχει κρίση. Μας το λέγανε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Μας λέγανε ότι μέσα στο ευρώ θα βρούμε λύση. Και όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει εδώ, μας έχουν οδηγήσει. Είναι το ίδιο συνυπεύθυνοι όσο και οι άλλοι. Γιατί αν είχαν έγκαιρα αντιληφθεί αυτό το πράγμα που συζήτηκε όλη η κοινωνία. Εγώ δεν το κατάλαβα επειδή έχω την επιστημονική αντίληψη ή ξέρω εγώ βλέπω καλύτερα. Όχι. Οι γιαγιάδες τη λαϊκή μου το μάθανε από το 2007. Όταν αρχίζανε και ψιθυρίζανε και λέγανε παιδάκι μου κατοχή, νέα κατοχή. Δεν μπορεί ο ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νέα κατοχή λέγανε. Εγώ άκουσα αυτό το πράγμα και λέω δεν μπορεί. Εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Και άρχισε να το ψάχνει πιο πολύ το πράγμα και έβλεπε πώ γινόταν η ιστορία και πόσο κομβική ήταν η κατάσταση. Mm. Αφού γλαστείτε μια φορά το λαό. Ακούστε τον λιγάκι. Αυτιά, το λιγάκι. Το μεροκραματιάρι αυτό που ξέρει από τη ζωή. Είναι. Αυτό αφού γλαστείτε μια φορά. Ξεκολλήστε την τσίχλα από το μυαλό και τι ιδεοληψίε. Και ακούστε τον λιγάκι. Να δείτε τι ακριβώς λέει. Και θα δείτε πόσο εύκολα μετά θα βρούμε το δρόμο. Είναι δύσκολο. Λύσεις υπάρχουν. Τις έχουμε αναφέρει μπορούμε να αναλύσουμε χιλιάδες πράγματα Όχι ανοησίες και αυτά που συζητάνε οι καθηγητάδες Όχι πολύ συγκεκριμένα Πολύ, πράγμα, ή... πολύ πρακτικά ή... πράγματα ή... Άμεσα μπορεί να γίνει και όποιος, λέει, και όποιος σας λέει ότι αν πάμε σε εθνικό νόμισμα Ή αποχωρήσουμε από το ευρώ για να πάμε σε εθνικό νόμισμα Θα περάσουμε δύσκολα και αυτά τα πράγματα mm -hmm. ή Είναι πανηλήθιος Εντάξει ή εξυπηρετής κοπημότητας Να σου το πω έτσι κοντά Ένα από τα δύο δεν υπάρχει ναι, Βεβαίως θα υπάρχει αναταραχή, πάντε. αλλά εγώ μπορώ να σας πω κάτι. Δεν μου λέτε πόσοι από εσάς, για τους μεγαλύτερους, θυμάστε την νομιουργατική αναταραχή του 1982-1985. Εντάξει μπράβο, μην το λαφούμε τώρα. Πέρα, πέρα, πέρα, πέρα, πέρα, πέρα, πέρα, πέρα, μην το λαφούμε τώρα. Μην το λαφούμε τώρα. Και όμως υπήρξε... Ήδη <στά> την πλούσια δεκαετία του 80 λοιπόν, μιλάμε όλοι. Τέτοια πράγματα, για, για ίδια πράγματα συζητάμε. Δεν συζητάμε τώρα για δυσκολίες και θα πέσει αυτό και καταστροφή και οικολογική ρίγανη Επειδή οι άλλοι είναι νεοφιλελεύθεροι, αυτά έχουν μάθει. Δεν μπορούν να σκεφτούν έξω από τη Με στοιχειώδη κοινή λογική. Ανθρώπου κοινή πράξη το πώς μπορούμε να αυτό το πράγμα λοιπόν μπορεί να γίνει το βασικό ζήτημα είναι πολιτικό και πολιτικό είναι να απελευθερωθούμε από τους μηχανισμούς που μας σκρατάνει σιδεροδέσμιους είτε είναι κομματική, είτε συνδικαλιστικοί είτε μιλάμε για τα συνδικάτα και ένα ναι. του Παναγόπουλου και λιπή έτσι Ή... πάμε που είναι το άλλο του Παναγόπουλου λοιπόν και τέλος πάντων από όλους αυτούς τους μηχανισμούς η που μας καθιλώνουν και δεν βρίσκουμε δική, το δικό μας κοινό πεδίο δράσης, κοινής αντίληψης. Λένε συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, το δημοκρατικό τερόλου των ελλημάτων για το οποίο παλέψαν από την εποχή της πανάστασης συνέχεια, κάθε, όλα τα δημοκρατικά κόμματα ζητούσαν. Γιατί? Γιατί ο λαός αφεαυτού του επανειδρύει το κράτος του και έτσι δεν μπορεί να το πει κανένας κουβέντα. Κανένας κουβέντα δεν μπορεί να το πει ούτε να δικαιολογήσει η διεθνή επέμβαση ούτε τίποτα από αυτά mm. ενώ τώρα με τον τρόπο που πηγαίνουμε αν ακόμη και αν έχουμε νικηφόρες εκλογές και το την και εκλογές με άλλη κυβέρνηση λοιπόν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διεθνούς επέμβαση στη χώρα το καταλαβαίνουμε αυτό πώς θα το καταλάβουν θα χρειαστεί να τη για να το καταλάβουμε φτάσαμε στο σημείο που οι ελεύθερες εκλογές δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως. Και μια τελευταία, έτσι πολύ τελευταία. Yeah. Λυπάμαι όσους, όσους σήμερα μιλών εξ ονόματος του μαξισμού. Τους λυπάμαι Γιατί αυτό το μαξισμό για τον οποίο πρασβεύουν εντάξει, είναι το τέλος του μαξισμού. Είναι μια θρησκόλυπτη αντίληψη τελείως απομονωμένη την πραγματικότητα αδυνατή να κατανοήσει την πραγματικότητα αλλά αυτός είναι ο μαγισσμός, εγώ δεν είμαι ο μαγιστής και δεν θα τον Και να το πω για κάτι παραπάνω, γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν μιλούσαν με αυτούς τους μου ιδεάτες που το 2010, για τους λόγους πάμε για κατοχή, για βαρβάτη κατοχή και όλα αυτά τα πράγματα, μου λέγανε όχι ρε παιδιά, παιδιά κατοχή, κατοχή είναι μη στρατιωτικά στρατεύματα» δηλαδή. και τους έλεγα το εξή. Μα πρέπει να είσαι πατελώς ηλίθιος για να περιμένει να καταλάβει την κατοχή όταν θα σούλτουν στρατεύματα. Γιατί όταν θα σούλτουν στρατεύματα» Τότε μεγάλε, είτε την καταλαβαίνεις, είτε δεν καταλαβαίνεις, πώς, όσο ενδιαφέρει κανέναν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Να το ζήσουμε έτσι. Να το ζήσουμε με εκτελεστικά αποστάσματα όπως οι παλιοί, για να καταλάβουμε το αυτονόητο. Ναι να το πιστέψουμε, πρέπει να το ζήσουμε, να το πιστέψουμε. Την τζίμπλα δεν μπορούμε να την βγάλουμε. Έλεος και αναφέρουμε σε αυτούς, γιατί το πιο ισοπιστικό κομμάτι της κοινωνίας το υπογραμμίζω και το ξαναλέω, δεν είναι στην αριστερά, είναι ο κόσμος που φεύγει από το Πασό και την Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος είναι το ριζοσπαστικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί α, επειδή ξεμπλοκάρει από αυτά που τον μπλόκαναν, yeah. δεν έχει καμία αυταπάτη, ούτε έχει καμία διάθεση yeah. να, να, να προσκυνήσει νέους λαοπρόβλητους σωτήρες. Yeah. Και έτσι μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Έχει ελευθερία. Ούτε οι ούτε... στο μυαλό του. Γιατί είναι απλό κόσμο του μεοκάματο και του μενότητα. Mm -hmm. Που ξέρει ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Άρα, λέμε ότι είναι ελεύθερο. Έτσι στη σκέψη πλέον αυτό το κομμάτι του λαού. Λοιπόν πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Ε... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Πάστα, Αύριο όπω σα υποσχεθήκαμε θα είναι εδώ ο άνθρωπο που αγωνίστηκε και έκανε πράξη το Θαλίν, ένα μη κερδοσκοπικό καταναλωτικό συνεταιρισμό, το πρώτο τέτοιο είδους στην Ελλάδα, που δεν είναι ούτε φιλανθρωπία, ούτε κοινωνικό παντοπολείο, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ε, υπάρχει λειτουργία στο Νέο Ηράκλειο, σύντομα ανοίγουν και άλλα. Αύριο θα τα πούμε όλα και θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε και τα δικά σας ερωτήματα. Λοιπόν, μια εκπομπή στο Θαλήν σε μια δράση που είναι πραγματική και δημιουργεί και αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν και όπλο απέναντι σε όλα αυτά που έρχονται. Λοιπόν, έως αύριο να είστε καλά, στη μία ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Από το Δημήτρη Καζάκη για τη Γεωργία Μπάστε, ένα καλό απόγευμα.